Δύσει από την Περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιές τη Ελλάδα. Με επισκέψει στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολης και στα έργα του ΤΑΠ, ξεκινά την περιοδία του στη Θράκη την Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας Το απόγευμα τη ίδια ημέρα θα εγγενιάσει την 24η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2016 στην Κομοτινή και θα μιλήσει στου παραγωγικού φορεί. Έρτο Ρεστιάδα, Χρήσου Δύο απεργιακές συγκεντρώσει αύριο στην Καρδίτσα, μία από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία και μισή ώρα νωρίτερα η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο ίδιο σημείο. Δώρα Μητρά Καρδίτσα, δίκτυο Βεσσαλίας της ΕΡΤ. Σε σημερινή συνάντηση στην Πάτρα, εκπροσώπων τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, επίσης τη Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καθώς και τη Δημοτική Αρχή Ακκίνθου, οι αποφάσει για τα απορρίμματα στο νησί και αύριο, παντζεκηθιακό Συλλαγητήριο στην Πλατεία Σολομού με έτοιμα την άμεση αποκομιδή και την απολύμανση. Για την έρτηση Ακκίνθου, Σάκη Νέκα. Σε απολογία καλή η υπηρεσία περιβάλλοντος τις περιφέρειες το σύνδεσμο καθαριότητας μετά την πρόσφατη αυτοψία στο χώρο του χιτά ύστερα από καταγγελίες κατοίκων ότι γίνεται εναπόθεση των απορριμμάτων στα κλιστά κύτταρα. Για την Ερτ Μαρία Πανγκράτη. Με τις απολογίες των δύο εκ των τριών κατηγορουμένων του πρώην Διευθυντή της Γαλακτοκομικής Σχολής και της Υπεύθυνης της Εστίας ολοκληρώθηκε χθες η εκτροματική διαδικασία στο τριμελές πλήμα Ιδιοδικείο Ιωαννίνων για την υπόθεση της παράβασης καθήκοντος εκ των υπευθύνων της Σχολής και της Εστίας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την πέμπτη με την απολογία του πρώην βουλευτή Χρήστου Μαρκογιαννάκη. Βάσο Γ Επεισόδια που οδήγησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων σημειώθηκαν χθες στην έτουσα του μικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου όπου εκδικαζόταν υπόθεση διασμού μιας 28χρονης από δύο άνδρες του φιλικού και συγκινικού της περιβάλλοντος. Από την έρθει στα Σταυρούλα Κατσουλάκη. Η μονάδα εντατική θεραπεία του Αγλαΐα Κυριακού μεταφέρθηκε τετράχρονο αγόρι από τη Λάρισα με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα που προκλήθηκαν από φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στο διαμέρισμα όπου διέμενε. Έρτ Λάρισας, Γιάννη Γιάτσιο. Ο Σύλλογο Γονέων των Δημοτικών Σχολείων τη ΣΑΜΟΥ έστειλε ανοιχτή επιστολή στι αρχέ με προβληματισμού για την ομαλή ένταξη των παιδιών των μεταναστών στην εκπαιδευτική κοινότητα. ΣΑΜΟΥ για την Αγία Χαριζαβουδάκη. Παραδοσιακούς ελληνικούς και συριακούς χορούς αλληλοδιδάχτηκαν και χόρεψαν προσφυγόπουλα και ελληνόπουλα μαζί με τους γονείς τους, μέλη εργατικών σωματείων και του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών που χτες πραγματοποίησαν επίσκεψη στο κέντρο φιλοξενίας Μόζα. Για την Ερτβόλου Μαρία Δημητρίου. Εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για να ανακουφίσει περισσότερες λαϊκές οικογένειες ο κοινωνικός οργανισμός του Δήμου Πατρέων, καλύπτει πλέον 1560 οικογένειες και 1500 μαθητές με διανομή πρωινού. Για την ΕΡΤ Πάτρας, Γιάννης Παντελόπουλος. Θετικά βλέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το αίτημα για την αποζημίωση των αγροτών των νησιών που έχουν πληγεί οι καλλιέργειές τους από την Ανομβρία, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα φιλίμονα Ζανετήδης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό για την Ερθρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Η ημερίδα ανοιχτή συζήτηση με θέμα το νέο ασφαλιστικό σύστημα με ομιλητή έναν από τους πλέον ιδικούς του ασφαλιστικού σύστηματος της χώρας μας, το Γιώργο Κουτουρμάνη, διοργανώνει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου το Εργατικό Κέντρο Φλώνα για την ΕΡΤ Φλώνα στο Μαΐα Δάμ. Και το 2017 θα συνεχιστεί από την Περφυριακή Νότα Γραβενών το πρόγραμμα των ενταφολογικών αναλύσεων, το οποίο μέχρι σήμερα έχουν γίνει αναλύσεις σε 180 γλωτή μάχια, με το κόστος ταπάνης του έργου να το έχει αναλάβει η Περφυριακή Δυτικής Μακεδονίας, από την Αρτικοζάνηση Μακισμασιάδης. Το θέμα παγκόσμια έρευνα με τη συμμετοχή πολλών ξένων πανεπιστημίων αποτελεί η ανακάλυψη του αρχαίου λιμανιού τη Γλαρέτζα στην Κιλίνη, όπω ανέφερε ο Δήμαρχο Ανδραβίδα Κιλίνη Ναμπίλ Μοράντ, που συμμετείχε πρόσφατα σε διεθνή σχετική ημερίδα. Για την ΕΡΤ πύργου, Ζαχαρία Μαντά. Παρουσία του Προέδρου τη Δημοκρατία και του Προέδρου τη Βουλή θα ορταστεί την 1η Δεκεμβρίου στα Χανιά, η 23η επέτειο από την Ένωση Κρήτη με την Ελλάδα. ΕΡΤ Χανίων, Καταρίνα Πολύ με θρησκευτικέ και πολιτιστικές εκδηλώσεις η Περιφέρεια Πολοποννήσου θα τιμήσει την Εθνική Αντίσταση την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. Δεσπινά Αρσένη, Αγώνας δρόμου αφιερωμένος στον αθελοντισμό και στη στήριξη των απόρων οικογενειών θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου στην Κομοτινή. Με τίτλο ΑΡΑΝ Μαρία ΑΡΑΝ. Με ομόφωνη απόφαση τη Επιτροπή του Συμβουλίου Τοπονημιών του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η μετονομασία του Δήμου Καλαμπάκα σε Δήμο Μετεώρων με πρωτεύουσα την πόλη τη Καλαμπάκα. Για το δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ από τα Τρίκαλα, ελπίδα που τσογιάνει. Αυλέα χθε για την επίσκεψη κουράζιερόπλων στο κεντρικό λιμάνι Καμπάλα με συνολικά 21 αφήξει το 2016. Σαν ξεροστά ΕΡΤ